Σαν την ίδια, ας τι κτρία, η ζωή μου σαν ταινία που συνεχώς περνάει μπροστά μου Με την εικόνα εκείνη και μπερδεύει τη χαρά μου Μέσα στα μάτια έρχεται και με γυρίζει πίσω Με στα μάτια εκεί Για να με κάνει να τα κρίσω Ακούνητο να κλαίω και να βλέπω την ταινία μου Έτσι ακούνητο είναι Όταν με βάλαγε η κυρία μου Όταν έπεφτα και χτύπαγα είχα δίπλα και την μάνα μου Τώρα η ζωή Γάμα η πλάνα μου Τον να γελάσω ο παππούς μου μ' Τότε που είχε η γιαγιά μου και η μάνα μου Χαρά τότε που ήταν το σπίτι Τι στα γιορτινά Γιατί τώρα υπάρχει νερυμιά και σκοτειλιά Τίποτα δεν είναι ίδιο Τίποτα δεν μου θυμίζει Τους φίλους την πρώτη αγάπη Τότε πραγματικά αξίζει Του ξέρω πίσω δεν γυρίζει Μια εικόνα είναι μόνο Μια εικόνα που με πήγε Νίκο πίσω στο χρόνο Τη ζωή μου σαν ταινία, σπρω μου τι και κρύα. Μέσα στα μάτια να περνάει και να φίλιο τι πονάει. Τη ζωή μου σαν ταινία, σπρω μου τι και κρύα. Να θυμίζει απ' την εικόνα, το παλιό στο χειμώνα. Με πήγε πίσω στα μέρη που συγναζά με την παρέα στο χωριό. Πόσο εσύ χαζά, τώρα έχουν μείνει από αυτού. Δύο γράμματα, μονάχα βλέπει. Μεγαλώσαμε και αλλάξανε τα μονοπάτια γράμματα να μου λένε: Ότι παντρευτήκα ναι, ότι έχουν κάνει παιδιά. Και ότι βολευτήκα που θέλω λίγο να του αμπεκριστώ, Το ξέρω μα τι αν αγαθώ, Αλλά έτσι θα ειρεμήσω. Η ψυχή και η καρδιά για μια στιγμή τα ξεχνά. Μα τα μάτια τα φέρνει σαν την εδώ μπροστά. Δεν ξέρω στα παλιά πίσω να τρέξω δεν ξέρω πού να κρατηθώ και πώ να αντέξω με τόσο μισό και τόσοι σκοτεινιά μακάρι να είχα πίσω την παλιά μου γειτονιά τη μάνας μου την αγκαλιά και όλα κείνα τα καλά που τα βλέπω τώρα και τα μάτια μου βουρκόμουν και μέσα από μια εικόνα ευθύνες μου χρεώνουν μάλλον έκανα λάθη μάλλον δεν φέρθηκα σωστά μάλλον δεν έδωσα αγάπη και τώρα είμαι στη μοναξιά και βλέπω πάντα σαν δημία τη ζωή μου και πολλά Η ζωή μου σαν ταινία στο μου τι και κρύα. στα μάτια να περνάει και να φύγει τι πονάει. Η ζωή μου σαν ταινία στο μου. Να θυμίζει απ' την εικόνα, το παλιό ζεστό χειμώνα. Η ζωή μου σαν ταινία, σπρω μαύρη μου, Και κρύα. Με στα μάτια να περνάει και να φύγει ότι κοντάει. Η ζωή μου σαν ταινία, σπρω μαύρη μου, κρύα. Να θυμίζει απ' την εικόνα, το παλιό στο χειμώνα. Η ζωή μου σαν ταινία, σπρω μαύρη μου, στα μάτια, να περνάει και να αφήνω, τι φωνάει η ζωή μου σαν ταινία σπροί μου και κρύα Να θυμίζει για την εικόνα, το παλιόσε στο χειμώνα. Να θυμίζει για την εικόνα, το παλιόσε στο χειμώνα. Να φυμίζει για την εικόνα, το παλιόζε θυμίζει για την εικόνα, το παλιόσε στο χιμό Το παλιόζε Ευχαριστώ